Γεια σας, λέγομαι Γκάτσις Νίκος Γεια σας, εγώ είμαι ο Αντώνης Κρατινίδης Και αυτό είναι το Vipers. Ε, έτσι θα λέγεται Θα λεγόμαστε εμείς Και η εκπομπή προφανώς στο podcast που κάνουμε ε, Να αρχίσουμε με ένα θέμα Φήμες λένε το έχουμε ονομάσει Είναι Διάφορες φήμες που κυκλοφορούν Στο διαδίκτυο και γενικά Στον κόσμο και πιστεύουμε ότι είναι ενδιαφέρον να σημερινάσουμε και μαζί σα νομίζω Έτσι ναι Αντωνίου Ναι Λοιπόν, θες να αρχίσουμε την πρώτη Οκ Το να κοιμάσαι γυμνός σε κάνει να νιώθεις καλύτερα και να έχει καλύτερο ύπνο Γιατί όχι Ενδιαφέρον αυτό κοίταξε, εγώ δεν κοιμάμαι πολύ γυμνός είναι αλήθεια Τώρα το χειμώνα έδεικα Κοίταξτε, και όταν το χειμώνα όχι τόσο Αλλά εντάξει, όταν έρθεις κα ε ναι μωριε... Κάντε να μπλοκαμπ. Δε... Στην είμαι. Και έχω κάτι παράθυρα το οποίο είναι ακριβώ δίπλα στα σκαλιά που περνάνε αυτοί. Ναι. Λοιπόν, ναι. <laughs> δεν ξέρω κατά πόσο θα το βοηθήσει τώρα. Τώρα, καλύτερο ύπνο γιατί να έχεις α πούμε, τι, τι σου πω... Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Τι θα μπορεί... Είναι ανοιχτή η πόρη του σώματος. <laughs> είναι... <laughs> κα... <laughs> δεν, δεν έχω ιδέα. <laughs> Τέλο πάνω, πάμε στο... <coughs> Έχω και ένα πρόβλημα <coughs> Πάμε στο δεύτερο. Αν ένα άντρας κατουρίστησε ένα τεστ και βγει θετικό, μπορεί να έχει καρκίνο σαχίδια. <laughs> ναι. <laughs> Μάλιστα. Αυτό δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει ναι. και για ποιο λόγο να κατουρίστησε ένα τεστ εκοιμοσύνης. Τώρα... <laughs> <laughs> δεν ξέρω. Και αυτός, και αυτός που το έβγαλε προχωμένως μόνο θα το Λέβαια, Λέβαια, αλλά το Για ποιο λόγο. <laughs> τώρα πως το έκανα και <laughs> <laughs> γιατί. Βασικά, <Μας> κ κα... <laughs> για να το βγάλενε. Λογικά κάπου θα βασίζεται. στην τεχνολογία ας πούμε του τεστ εγκυμοσύνης. Σε ποια? Στην τεχνολογία στην... στην... που φτιάχνει το τεστ, τεστ εγκυμοσύνης ή καμία σύσμιτο αν θα κατολήσει ο άλλος εκεί πέρα ή όχι? Δεν έχει αλλά η τεχνολογία του μπορεί να δέχεται το κατούρι σαν πηγή ενέργεια. <laughs> Δεν έχω ιδέα <laughs> <laughs> γιατί μιλάω. γιατι <laughs> μιλαω Σε... <laughs> Παρακά. <laughs> στι Φιλιππίνες δεν επιτρέπεται το διαζύγιο. Φαντάσου εκεί, δηλαδή άμα κάνει λάθο με. Ε... άμα θες να χωρίσει, δεν μπορεί. <laughs> δεν γίνεται αυτό πάμα. Ούτε... <laughs> δεν το πράγμα. Οπότε. επέλεξε καλά. Οπότε μην παντρευτείτε στι Φιλιππίνε. Γιατί άμα <laughs> θέλει να Ναι, δεν Βασικά μην παντρευτείτε στι Ναι, στις Φιλιππίνες, αυτό είπα. Α, pass... ah, <laughs> Ναι, γιατί σαν τι Φιλιππίνε. Ναι, τι συγκεκριμένε. Μην παντρευτείτε τι Φιλιπππίνε. Ποιε Φιλιπππίνε υπάρχουν. Τι φίλοι πίνουνε, δεν ξέρει. <laughs> Στην. Λοιπόν, αυτό εντάξει. Λοιπόν, αυτό ναι. Okay. Και... Λοιπόν, επόμενο, αν πίνει πολλά υγρά το πρωί, θα αισθάνεσαι πιο ενεργητικό και πιο έξυπνο κατά τη διάρκεια τη ημέρα. Μάλιστα. Νομίζω ότι αυτό δεν θα διαφωνήσω. Νομίζω ότι ισχύει για κάτι τέτοιο. Yeah. Γενικά είναι καλό να πίνουμε πολλά υγρά. Από ό,τι έχω διαβάσει, πριν να πίνουμε δύο λίτρα τη μέρα, νομίζω νερό. Πάντω για δύο λίτρα νερό έχω διάβασει. ξεχωριστά το γάλα, γιατί το γάλα λέει να το πένεις και το συνείς που έχει. Οπότε πρέπει να πένεις δύο λίτρα νερό κι άλλο τόσο γάλα, βασικά Ναι, Βέβαια εδώ πέρα λέει ότι γίνεσαι και πιο έξυπνος, δηλαδή πίνοντα νερό και πίνοντας τη γίνεσαι έξυπνο είναι όπω όταν ακούσει κλασική μουσική και αρχίσει να μιλάει, λε και είσαι κάποιο παπάρα των Βερσαλιών. Λέει και όλη την ημέρα σου χάνανε πούτσε στο κόλλο Τι γάνε, δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή χαίρεται. Έτσι καλά. Έτσι καλά, το παίζει έξυπνο. Βασικά δεν νομίζω να γι' αυτό. Αλλά έτσι καταλαβαίνω το να αισθάνεσαι έξυπνο. Πιο έξυπνο. Ε, ε, έτσι το καταλαβαίνω ότι όταν αισθάνεσαι πιο έξιμο, αισθάνεσαι πιο έξιμο, δηλαδή αισθάνεσαι ότι το μυαλό σου έχει μια παραπάνω εξημάδα. Δηλαδή, δηλαδή είσαι άλλα Δηλαδή είσαι παπάρα. Οπότε όχι πολλά υγρά το πρωί να μην είστε παπάρε στην υπόλοιπη μέρα. Εντάξει, <laughs> όχι. Το να αισθάνεσαι εξωτερισμένο είναι καλό, το να μην δείχνεις, το <laughs> Να μην τζανίζεται <laughs> βασικά. Νομίζω ότι είναι yeah. το σύστημα. Μπορώ να το ξαναφύσσε. Για, το επόμενο γιορτά πέρα το κέξ. <ΣΥΟ> το 40% του πληθυσμού προτιμάει το χρώμα μπλε. Ενώ δεύτερο έρχεται το μόβ με 14% κάλυψης του πληθυσμού. Άλλοι. Δηλαδή πρώτα, πρώτα έρχεται το μπλε. Ωραίο αυτό, έτσι. Το 40% Ωραίο. και μετά έρχεται. Το Κάτσε. Το, τι, ο, πώς θέλανε, το νερό τε, στον παγκόσμιο χάρτη. <ΣΣ1> <Η> Οι <οκεάνι>, ωκεανοί <ΣΣ1> και όλα ποι, Ποιο ποσοστό τη γύρι είναι το 60% ή το 40%? Τι γύρι, παιδό μου, η θάλασσα, ναι, το νερό, ναι. το 60% είναι το 40% το... Το... 60. Το, το 60% ε, οπότε ναι, αυτά είναι πολύ ωραία Πάντως το μπλε, ναι, πραγματικά, δε... είναι το πιο... Εναι, έχει το μπλε της θάλασσας εδώ, στήκονται στον ουρανό Μάλιστα, άλλη... ναι, είναι το χρόνο που προτιμάται περισσότερο οι άνθρωποι από ό,τι φαίνεται Οπότε, πείτε μα κι εσεί βασικά ποιο χρόνο που προτιμάτε, όπως και όντως είναι το μπλε Άμα μετρήσουμε σύμφωνα με αυτό που θα Ε, Διαφέρον. Και μετά είναι το μόβλι. Κοίταξε. Μέχρι προσωπικά το πρώτο χρώμα που θα μου άρεσε θα ήταν το κόκκινο. Βέβαια και το μπλε θα το έχω ψηλά, δηλαδή δεν μπορώ να το βάζω Το δεύτερο, α πούμε. Πολύ κλειστό μπλε. Κλειστό μπλε. Αλλά τι κλειστό και ανοιχτό τώρα. Λέμε με βασικά χρώματα είναι μόνο κλειστό και ανοιχτό. Και, ε, ε, και πιο ναι, ανοίγει και πιο δεν ανοίγει. Κάτσε κάνω! <laughs> <laughs> κάνω! <ένα laughs> χρώμα, <τι. laughs> okay. Μπλε κόκκινο τέτοια. <laughs> θα ναι, από βασικά χρώματα Το πράσινο, το τερκουάτσιο Το πράσινο θα βάζεις πρώτο Ναι, Εγώ... δεν νομίζω Βασικά δεν ξέρω, να το κόκκινο όμως σου λέω Δεν είμαι σίγουρος Και μετά σου στο μπλε, γιατί αυτά τα δύο χρώματα γενικά μου αρέσουν Αλλά βάλω yeah. το κόκκινο ε, Κοίτα, από βασικά χρώματα mm. Ένα από τα δύο το θα λιώπα... σίγουρα μαύρο ή άσπρο Αλλά δεν μπορώ να αποφασίσω αυτή τη στιγμή Και το μαύρο είναι πολύ ωραίο και το άσπρο πολύ ωραίο και τον πλή είναι ωραίο! Αναποφάσιτος λεβαί. Αναποφάσιτος. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό θα το διαβάσεις εσύ γιατί εντάξει. Νομίζω ότι εντάξει. Στο Καγουασάκι της Ιαπωνία έχουν... Πουτσο... Α, έχουνε Πουτσο Φεστιβάλ κάθε 1η Κυριακή του Απρίλιο. Αυτό κατσι το έγραψε ο Νίκος. Πάντα, πάντα, έπρεπε. Έχουν πτιαχθεί κάθε Κυριακή του Απρίλιο. Δηλαδή τώρα. Κάθε Πρώτη Κυριακή του Απρίλιο. Δηλαδή σε ένα μήνα τώρα. Πόσο έχουμε τώρα? Σχεδόν Μάρτιο. Σήμερα είναι σχεδόν Μάρτιο. Κάνα μήνα. Και σε κανένα μήνα σχεδόν Απρίλιο. Δεν πάμε για να κάνουμε Τι παίζει εκεί πέρα. Είχαμε, είχαμε ένα τέτοιο φεστιβάλ, νομίζω, και στην Ελλάδα Σε ναι, κάποια στιγμή και... Το'χα ακούσει και εγώ αυτό, βέβαια Κι αλλά... ήταν χαϊδάρι, όχι Α, Alexandre... δεν ξέρω, χίλια, κάτι χρόνο Έχω δυο ακούσα, Ναι, και εγώ πρέπει να το'χα ακούσει αυτό Λοιπόν, τι αλλό, Γράφω και στις Απορώ πω δεν να βάλει αυτό το περίεργο το μπιούλτ μπροστά από τις πουτσες. <laughs> Γιατί ήταν, αυτό το παιδί μου ήταν γεμάτο <laughs> πούτσε. ήταν. καραμέλε από πούτσα. Λοιπόν, <laughs> ε, ξέρω εγώ. Σακαροτά <laughs> από πούτσε. <laughs> ναι, ναι, μπαλόνια από πούτσε. <laughs> <έρω>. Ναι, πούτσο μπαλόνια. <laughs> από πουτσόδερμα αντί Έτσι. και γάμου. <laughs> Έτσι. <laughs> <Α>, Αυτά είναι. <laughs> Ο χυμό λεμόνι με λίγο αλάτι ζεστό κάθε πρωί κατεβάζει το επίπεδο χολυστερόλη και μειώνει το βάρο. Αυτό νομίζω είναι πολύ ενδιαφέρον ναι. για τη διατροφή κάποιου. Άμα θέλει ας πούμε, να... Έτσι, να χάσει βάρο, γιατί λέμε και διατροφικά. Ναι. Δίνουμε και διατροφικέ συμβουλέ ναι, εδώ πέρα. Πάντα, πάντα. Ε, ναι, εννοείται. Ότι γεγονό ισχύει, λένε, εννοείται. Ναι. Είμαστε τόσο δαπανηροί. Κοίταξε, εγώ δεν το έχω δεικμάσει ποτέ αυτό, αλλά τώρα που εδώ πέρα το διαβάζω, μπορεί και να το κάνω κάμια μέρα. Ποτέ ε, δεν ξέρει. Γιατί δηλαδή όχι. Ναι, αλλά τώρα ζεστό. Δηλαδή, τι θα κάτσει να ζεστάνει το Όταν λέει ζεστό, τι Δηλαδή, προφανώ το Τώρα το βάλε το. Τι κάνει, το βάλε. Το κόπισφα τη, το βάλε τι κάνει. Σου τι κάνει, ναι. Σου τι ναι. τι να ζεστάει το Ναι, το του Α, το α, το α, α, α, α, α, α, α, α, θα α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, λατάκι, πάνω και α, α, Μια χαρά. α, α, και α, α, και α, να α, α, α, α, α, α, α, α, α, έτσι. Ο Άννα λέει ονομάζεται μια γλώσσα στην Ινδία και την Burma, Burma δεν λέγεται η οποία μιλείται από 23.000 κόσμο mm. Hello, you say. <laughs> ναι. Ενδιαφέρον <laughs> αυτό νομίζω Υπάρχει μια γλώσσα που ονομάζεται προκτικό σεξ Γιατί όχι Γιατί όχι Γιατί όχι, Γιατί όχι Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω <laughs> Ούτε το... Ναι <laughs> αναρωτιέμαι <laughs> Λες, λες σε αυτή τη γλώσσα Σε γλώσσα, γλώσσα, γλώσσα δεν είναι να λένε, τι, να είναι καθαρά προσοχή. Λες, <laughs> ξέρω εγώ <laughs> Τι να <είναι> σου <άσχορο. laughs> Για να λέγεται... Αντί για καλημέρα λένε... <coughs> Τριγκόπουτσα <laughs> Επίση, το να σκέφτεσαι και οι θερμίδες Το να σκέφτεσαι και οι θερμίδες... Είδες, oh! είδες. Να, είδες. καλό αυτό Για όσοι βλέπουν άνιμε, ο Έλα από το Death Note Ή γιατί είχαν κιλά, βασικά το λέει και στο μέσα <laughs> Αλήθεια τώρα Ναι, ναι, ναι. Κι έτρεγε όλη την ώρα χλικά, ξέρω εγώ, έτσι άκυρε τιμέ. Όχι όλα, όχι όλα. Δηλαδή, το Ντέθνο το το το έκανε αυτό το, το πράγμα. Τόλοι, έλεγε σε κάποια στιγμή ο Ελ ότι. Τέλειγε. Ε, ε, σκέφτομαι τόσο πολύ που και πάρα πολλέ θερμίδε, λέει. Και είχα χάσει κιλά, δηλαδή. Και, πόσο... και χάνω συνέχεια κιλά, και πρέπει να παίρνω συνέχεια κιλά. Κα, κάτι τέτοιο. Και έτσι, τον έδειξε, εγώ, εγώ, να χάνει κιλά ο... στο. Όχι, δεν τον έδειχνα να χάνει κιλά, τον έδειχνα πάρα πολύ λεπτό. Και ότι τώρα συνέχεια χλικά. Αχα. Ενώ ήταν πριν ξέρω εγώ πιο... Όχι, ήταν πάντα έτσι, γιατί ήταν detective, οπότε ήταν γενικά από μικρός ιδιοφεία και σκεφτόταν τη συνέχεια, οπότε ήταν πολύ λεπτός. Λοιπόν, γι'αφέρον επόμενο, κύριε Κάτσε. Το... όσοι Πώς κάτσε ρε, το μάτι. Όσοι πίνουν καφέ έχουν μεγαλύτερη δυσκολία να αναγνωρίσουν και να περιγράψουν τα, συναι τα συναισθήματά τους. Αυτό είναι πολύ ωραίο, αλλά δεν δε ξέρω καλά πώς ισχύει. Κοίτα, ναι, ε, α, ναι, ήπια καφέ σήμερα. Κι εγώ ήπια καφέ, <laughs> αν και δεν πεινώ, πολλούς. Αλλά νομίζω... Κιλά, εγώ έχω ούτε ούτε δεν δύσκολα να περιγράψεις τα συναισθήματά μου. Πίνεις καφέ με πούσχεδο, το Το λες, το να μυρίζω καφέ κάθε χρόνο, κάθε πρόβλημα ξυπνάω. Ξέρω. Λέχω στο γάλα σου που βάζεις καφέ, έτσι καταλάθμιος. Έχω ένα καφέ στο σπίτι που δεν τον εφανίζει. Θέλεις να τα βράδια, να τον ανοίγω και αν τον δοίζω. Οπότε όσοι πίνουν καφέ, δηλαδή ένα μεγάλο ποσοστό mm. του κόσμου. Όλο mm. ο κόσμο πίνει καφέ. Ο, Λέει... ο, κόσμ... ο περισσότερο κόσμο είναι όλη την ώρα. <σίλω> mm. Είναι θυμμένο τον καφέ. Ο περισσότερο κόσμο είναι <σίλω> <σίλω> <σίλω> <σίλω> <σίλω> <σίλω> <σίλω> Δηλαδή τα συναισθήματα είναι δύσκολο να εκφραστούν από αυτού και να τα περιγράψουνε. Δηλαδή ουσιαστικά τι να πω. <σίλω> να <σίλ γιατί είμαι τόσο χλιοσμένο με τον πατέρα μου. Αν και χαμηθήκα. Τι να πω, το Μου λίγο Το, το επόμενο είναι ότι... Α, α από πού τον παίρντε, ναι. Κάτσε, κάτσε, κάτσε, κάτσε... Όχι, παίρντε γιατί μπορώ να το εξηγήσω αυτό. Ποιο, Πρόσεχε. κάτσε, δεν το διαβάσαμε. Όχι μπέρα. αυτό ρε μαλάκα, το προηγούμενο. Ναι. Πρόσεχε. πρόσσεχε. Για τον λοιπόν, καφέ, εε, γεμίζουν κάποιες ειδικές θύκες στον εγκέφαλο τους, οι οποίες... Ε, πώς το λένε... Ε, οι οποίε φέρνουν. Φέρνουν ύπνο, φέρ, ναι, ναι. φέρ, ύπνο αυτέ yeah. τι στίκες. Δεν θυμάμαι λένε, είχατε ένα βίντεο γι' αυτό. Στι θήκε, στον εγκέφαλο. Στι θήκε, στον εγκέφαλο. Yeah. Πρόσεχε. Ε, και α, α, α, αντικαθιστάται η ουσία που κάνει τον άνθρωπο, που κάνει τον άνθρωπο να κοιμάται με καφείνη. Καφε... ή με ένα στοιχείο του καφέ. Που, τον κα... που κάνει τον άνθρωπο να ξυπνάει και τον διαγείρει. Yeah. Αλλά επειδή το χρειάζεται ταυτόχρονα και το στοιχείο αυτό που τον κάνει να κοιμάται, επειδή είναι ανάγκη του οργανισμού να το έχει, ανοίγει και άλλε θήκε. Και μετά χρειάζεται περισσότερο καφέ ώστε να αντικαταστήσει. Τα προηγούμενα τα, τα στοιχεία που τέτοιοι. που ε, κάνουν τον οργανισμό να κοιμάται. Αυτό είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο, ήσυ το βγάλει τώρα σε συμπέρασμα. Επιστημονικά αποδεδειγμένο. Α, το είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο. Ναι, ναι, ναι. Είχα δει ένα feeding γι' αυτό. Α, Είχα... δεν το έχει βγάλει σε συμπέρασμα yeah. Όχι. Α, όχι. Okay. Μπράβο. <laughs> όχι, το συμπέρασμα μου είναι ότι. Τέτοιο, είναι δύσκολο για yeah. να περιγράψουν τα συναισθήματά του, γιατί θέλουν ή πολύ καφέ για να περιγράψουν τα συναισθήματά του καλύτερα. <laughs> ή... Καθόλου. Βασικά, όχι, άμα δεν πίνουν καθόλου καφέ... Βασικά, όχι, χρειάζονται πολύ καφέ για να περιγράψουν τα συναισθηματά τους. Αυτή είναι η γνώμη μου Μάλιστα, αυτό είναι για αυτόν πολύ καθή. Είσαι, νομίζω... Α, γιατί γι' αυτό το θέμα. Ναι, το έχω ψάξει, έχω μια φίλη που πίνουν πολύ καφέ. Είναι, βασικά, είναι θεσμένοι με που πίνουν πολύ καφέ. Ποιο μόνο βασικά. Ναι, <σχελίως. σχελίως> μάλιστα. Ε. Ε, δεν πούμε. Νομίζω δεν χρειάζεται. Ε, ε, λοιπόν, να διαβάσω αυτό το επόμενο. Λέει εδώ πέρα οι άνθρωποι οι οποίοι κοιμούνται από την αριστερή πλευρά έχουν περισσότερε εφιάλτες από αυτού που κοιμούνται από τη δεξιά. <σομίλυνα> αυτό τώρα εγώ δεν μπορώ να το εξηγήσω. Πάλι ο Γκάτς έχει τι θεωρίε του εδώ πέρα. <σομίλυνα> Α τον ακούσουμε για μια <σομίλυνα> φορά. Βασικά. <σομίλυνα> εγώ πάντω ε, κοιμώ και από δύο πλευρέ. Δηλαδή, μπορεί το ένα να κοιμηθώ από τη και το άλλο την άλλη. Όπω βολευτό. Ναι, Ναι, Κοίτα, να σου πω. Ναι. Η γιαγιά μου μου έλεγε ότι άμα. Όχι, ο πατέρα μου έλεγε. Και ναι, η γιαγιά μου. Το έλεγε η γιαγιά μου στον πατέρα μου και ο πατέρα μου σε μένα. Αλλά μου το είπε και γιαγιά μου σε κάποια στιγμή. Οπότε, <χε> πατέ... ναι, ε, σε κάποια στιγμή μου είπαν ότι το να κοιμάμε λέει από την αριστερή πλευρά. <χε> το να κοιμάμε από την αριστερή πλευρά. Τέτοιο, πα πατάω την καρδιά μου. Πατάω δηλαδή το πλευρό που είναι πιο κοντά η καρδιά. Και, και δυσκολεύεται το αίμα να περάσει. Έτσι μου το είχαν εξηγήσει. Και, κοίτα, αυτό αποκλείεται. Όταν, όταν ε, κοιμά από την αριστερή πλευρά του, του, του μάγουλου, αυτό εννοεί. Όχι, ενώ από την αριστερή πλευρά να είσαι γυρισμένος αριστερά. Αριστερά. αριστερά δη, όλο το σώμα σου να πατάει την αριστερή πλευρά. Ωραία. Ωραία. Ναι, ότι πατά, πατάς την καρδιά σου. Επειδή το πλευρό σου εδώ μπαίνει προ τα μέσα, ξέρω εγώ, και έχει και η καρδιά που είναι λίγο πιο αριστερά. Το... Πατά την καρδιά σου, δηλαδή, όταν κοιμά πλάγια, άλλη ώρα. Ναι, ναι. ναι την καρδιά σου όταν κοιμά. πώ πω. Αριστερά, ρε. Αριστερά, Α, ναι. Αριστερά, οκ. Okay. Αυτό, αυτό που λέει, ναι. ναι. Και... ναι, ουσιαστικά αυτή είναι... Ουσιαστικά ούτε επιβεβαίωσε αυτό το φάκτ, Γιατί... Γιατί... γιατί ε, τέτοιο, λογικά, έτσι όπως, έτσι όπως ε, γυρνά πιέζεις ή το πλευρό σου... Ε, και πιέζει το πνεύμα να που πάει στο διάφραγμα που είναι κάτι ε, και Δυσκολεύει να, να, να, τέτοιο, να φουσκώσει... Δηλαδή να, να κάνει πump, να... να κάνει χτύπο για να... για να περάσει το αίμα. Και επειδή δεν αματώνεται σωστά ο εγκέφαλο, ε... παράγει άλλε ουσίε, οι οποίε λογικά σου φέρνουν σε άλλε. Πιστεύω. Αυτό είναι. Το έχει ψάξει και αυτό, Όχι. Το σώμα γεια σου και. Αυτό... και... Αυτό... Τα... αυτό είναι καθαρά. Του το έλεγα έναν μόνο. Ναι, βέβαια και με και... Λοιπόν. Η άλλη πληροφορία μπορεί να, <ΣΣΣ> μπορεί να... <ΣΣ> μπορεί να... <ΣΣ> μπορεί να την ξέρετε βασικά, είναι... δεν νομίζω ότι κάνουνε κάτι το φοβερό. <ΣΣ> <ΣΣ> Έλα, ναι. <ΣΣ> το τον καιρό. <ΣΣ> ναι, τον καιρό. <ΣΣ> τον να πούμε και τον καιρό. <ΣΣ> να πούμε τον καιρό. Εντάξει, <ΣΣ> ό,τι θες. Οκ. Okay. Καιρός στη σύρο. Λοιπόν, ο καιρός από την κύριο Νίκο Γκατσι. Κυρίες και κύριοι. ήρθατε. Ο καιρός θα είναι... Αύριο, έφριος <laughs> <laughs> Κατά <σήμα laughs> ε, ε, με, ε, με τη θερμοκρασία να φτάνει του 14 βαθμούς το περισσότερο και 11 βαθμούς το λιγότερο. Ε, αύριο, Σάββατο, μιλώντα. Ε, με, λίγα, με λίγα πολύ λίγα σύννεφα και αρκετό ήλιο. Την ε, Κυριακή. <εκαιριακή>, θα ρίξει... Κύριε Κυριακή, να το εγώ. Πείτε το εσεί, κύριε Κωνσταντινίδη. Την Κυριακή ο καιρό θα φτάσει του 14 με 11 βαθμού ε, Κελσίου. Εδώ πέρα δείχνει ότι θα είναι λίγο συνεφιασμένος, θα έχει λίγο ήλιο και ίσως ναι, ε, έχουμε πιθανότατα βροχοπτώσεις ε, όμως ε, ελαφρές ε, Ελαφριά βροχή, ψηλό βροχο τέλος πάντων <laughs> Με ίσως, ε, ίσως λίγους κεραυνού. Λίγο <laughs> Εντάξει, ε, αυτό. Αυτό, αυτό πιστεύω, ναι Είναι ένα... <σομίως> Εντάξει μη... ναι, δεν χρειάζεται ναι. να διαφηγούσουμε και πολλά <σομίως> πράγματα Επίσης λέει ότι σήμερα, Παρασκευή, θα συνεχίσει ο καιρός να εκτιλίστεται με φροχοπτώσεις βροχ... από τις 11 η ώρα του βράδυ έως τις 5 το πρωί, κάπου το λέει αυτό Ναι, εγγραμματώ Τέλος και... πάντων νομίζω ούτσι... ότι... ότι ελπίζω να καταλάβατε έτσι, τι είπαμε Λοιπόν, τα είπαμε λίγο περθεμένα εδώ πέρα Ωραία, λοιπόν ε, συνεχίζουμε, συνεχίζουμε τα γεγονότα Ωραία, συνεχίζουμε, λοιπόν λέει εδώ πέρα, εντάξει αυτό είναι κάτι τη νομίζω Η λέξη λέει τέλα βρήκαμε ότι πρέπει λα... από το νατ Από το νατ όπου στα αγγλικά σημαίνει φουντούκι α πούμε Και τη λατινική κατάληξη που σημαίνει γλυκό, την έλα α πούμε, τη, Τι... ναι, από τα, από τα λατανικά Βάρντε <πάτων> και χαμογέλα Ναι, βάρντε <πάτων> και χαμογέλα, ναι, οκ okay. Έλα στον Πάπου <laughs> Έλα στον Πάπου Under my umbrella Έλα Έλα, έλα. <laughs> Ε, ε, ε, ε, ε, ε, Ωραία. Λοιπόν, Ωραία. ε Το νομίζω. άλλο είναι για τον Κριστιάνο ε, Ρονάλντο <laughs> <laughs> Νομίζω τον star ε, της ε, Real Madrid της. <laughs> <laughs> Λέει εδώ πέρα ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο πλήρωσε τη θεραπεία καρκίνο ενός ε, εννιάχρονου αγοριού Και δίνει συχνά αίμα που είναι ο λόγος που δεν έχει τατουάζ εγώ δεν είχα πάρει προ προς το παρόν ότι ο, ο δεν είχε τουά. Αλλά και αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είναι ένα καλό, μια καλή είδηση αυτό για τον ε Ρονόλτο καλή είδηση, ναι Γιατί μπορεί να το λέμε λίγο ψωνάρα και ότι είναι επί και τέτοια Ουσιαστικά είναι και αυτά μπορεί να τα κάνει επειδή είναι, αλλά εντάξει, τώρα Όχι, Νο νομίζω δημία. ότι είναι καλό ναι, να δίνω καλό. Εντάξει, δε... τώρα. Ναι, νομίζω ότι είναι μια καλή πράξη αυτή και δεν είχα παρατηρήσει και ότι δεν είχε τα τουάζ, είναι πραγματικά. Τ τώρα που το... μου κάνει εντύπωση. Ναι. Ε, ισχύει. Εντάξει. Ε, εγώ που δεν ασχολούμαι τόσο με το ποδοσφαιρό, νόμιζα ότι ο Ρονάλδο... Μπορεί να έχει και τα Μα ναι κι εγώ αυτό, μπορεί να έχει ας πούμε να μη φαινόταν Κάτω την πιλούσα, κάπου από απόκριση μία Κι έτσι Ναι τέλος πω Πιότι ασχύω, αλλά άμα ισχύει αυτό δηλαδή μπράβο πραγματικά Λοιπόν, για το επόμενο γεγονός Κάτσε ρε φίλε, μη Α, οκ, γιατί, ναι, οκ Α, που το πήρατε, ναι Α, που το Ναι αυτό θέλω να πούμε για τον Κριστιανό Παρα όλα αυτά, εντάξει δεν αφήσουν την κλασσί του, εννοείται αυτό. Εντάξει, Ροναλτο είναι. Ο Ναι. Επίσης, έχω δει μια εικόνα, κύριε Κατσί, με τον Κρυσίνα Ροναλτο, να έχει κοράρει σε όλα τα λεπτά ενό ποδοστηριστικού αγωνά, Σε όλα τα λεπτά. Στο πρώτο λεπτό, στο δεύτερο, στο τρίτο, μέχρι το 90. Έχει κοράρει σε όλα τα λεπτά. Μέσα στην καριέρα του, α πούμε. Κατάλαβε. Είναι κάτι εκπληκτικό αυτό, νομίζω ότι το έχω καταφέρει αυτός, αν δεν κάνω λάθος, αυτός σίγουρα βασικά Ο Ibrahimovic ίσως, και άλλος ένας που τώρα δεν θυμάμαι Πάντως ο να το έχει κάνει σίγουρα, είναι κάτι αρκετά δύσκολο, ναι Ναι, ισχύει Είναι, κοίτα Έτσι όπως το είπες στην αρχή, νομίζω ότι σε κάθε λεπτό όχι ρωμανικά ταξί εν αγώνα. ναι <laughs> είναι τα σαν αγώνα, <laughs> εν, ναι μπράβο <laughs> <μπάκω, laughs> σίγουρο είναι ταξί όχι έ, Αυτό ότι αυτός αυτός σε ότι αυτός είπε ότι αυτός είπε ο χοντρός τέρμα Που ο χοντρός τέρμα τέρμα Πού είναι ο χοντρός τέρμα, παίζετε ξέρω Θα πει στο επόμενο, έλα Να πεις όμως τα νούμερα τα πεις Ναι, σιγά σιγά Να τα Ωραία, για το επόμενο fact Να πάρετε ένα live και ένα χαρτί Να γράψετε γιατί είναι πολύ ενδιαφέρειντα αν γράψετε 52, 37, 65, και 52 και ξανά, και ξανά 52, κάτσε κόμμα, 51, 98, 30, 3, 33, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 3, ναι. μπορείτε να δείτε δύο ανθρώπους να ρίχνουν ένα πτώμα μέσα σε μια λίμνη yeah, στο, α... στο, <Hebrews> <Α, σ painters> στο Google Maps, στο Google Maps, στο Google Maps, στο Google Maps, Βασικά, Google, για... Ναι, Google Earth, Google Maps, το... βασικά... Κοίτα, διαφορετικές φωτογραφίες έχουν πάρθει για το Ναι. Νομίζω, για το Google Earth πριν το Google Maps. Ήταν στο Google Maps αυτό που διαβάζαμε ή στο Google Earth. Ε, από ό,τι θυμάμαι στο Google Maps. Google Maps. Ωραία, ξαναπέζουμε το, το νούμερο να το θυμάμαστε εδώ πέρα. 52 37 65 52 3-0-3 Οκ, okay, ενδιαφέρον. Νομίζω ότι πρέπει να το δούμε κι εμεί, αν το ισχύει. <Τι> Πάντω ναι, έχουμε ναι. δει μια εικόνα με, με αυτό. Με αυτό, ναι. Θα ήταν, νομίζω. κάτι ενδιαφέρον. <Τι> ε, ναι, ναι. Καλά, και αυτοί πώ το βρήκανα αυτό, α πούμε. Κατά τύχη, μάλλον. <Τι> έτσι όπως το λικό, το... <Τι> αυσκά, το α, και το πείτε μα και το βασικά. Το... βασικά αν πρωτά δεν το δείτε πρώτα μου μας, πείτε μας και σε ποια χώρα είναι αυτό, σε ποια περιοχή, τέλος πάντων. Βρίσκεται. Γιατί δεν το έχουμε δει ακόμα εμείς. Τι. Το <συσκευτή> Dubai. Ξε... <συσκευτή> ξέρεις. <συσκευτή> ναι, τέλος πάντων και πάμε και στο τελευταίο, στην τελευταία θήμη που κυκλοφορεί... <συσκευτή> τον τελευταίο καιρό, στον κόσμο γενικότερα. <συσκευτή> ε, ο μέσος <συσκευτή> που ένα κορίτσι μπορεί να κρατήσει ένα μυστικό είναι δύο μέρες. Νομίζω κάτσε ότι δύο μέρες είναι πολλές Δύο και... μέρες είναι, ε, είναι πάρα πολλές. Είναι μια αιωνι... αιωνιότητα βασικά ε, ε, για ένα ένανθρω... <laughs> <έναν> κοριστικό μυστικό <laughs> Δεν νομίζω ότι τα κορίτσια τουλάχιστον μεταξύ τους ε, κρατάνε πολλά μυστικά Ναι ισχύει, ισχύει. Κοίτα, αυτό είναι πολύ ρατσιστικό ε, Σεξιστικό μάλλον Αλλά ε, είναι γεγονό. Δεν είναι ότι ξέρω πήγαν δυο-τρεις παπάρες Πήραν δυο-τρία ξέρω εγώ, κορίτσια Και τους ρώτησαν πόσες φορές που θα κρατήσεις ένα... Ναι, νομίζω yeah. ότι είναι από εμπειρικό. εμπειρικό είναι αυτέ τι φήμε. Αλλά γιατί δύο μέρε, νομίζω <στονίκημα> δύο μέρε. Αλλά γιατί δύο μέρε συγκεκριμένα. Νομίζω δύο μέρε είναι πολύ. Πραγματικά σο... σοβαρά σου μιλάω σομ... <στονίκημα> <στονίκημα> τώρα είναι πολύ. Κοίτα, να σου πω. Νομίζω ότι μία μέρα αρκεί, άντε το πολύ. Δηλαδή σε μια φιλική. Σε μια φιλία μεταξύ κοριτσιών, πούμε. Νομίζω ότι τα μυστικά είναι πιο εύκολα να. Δεν είναι τόσο καλό να τα λε. Όχι. Το κορίτσι να τα κοιτάει. Ναι, δεν είναι τόσο καλό, ακριβώ. Για τη σχέση περισσότερο που θα. Ναι. Και γενικά σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή, γιατί να μην είναι όλοι ανοιχτοί μεταξύ του. Θέλω να πω. Τι νοιέ. Όταν έχουν κάποια παρέα. Ναι, αυτό. Όταν έχει πιο ναι, προφανώ αυτό. να λε. Ειδικά, ναι τα μυστικά σου, δηλαδή άμα τον εμπιστεύεσαι στον άλλον ναι, Είναι σχεδί. καλό πούμε, να του λες τα μυστικά σου Και νομίζω ότι τα κορίσκια δένονται περισσότερο από τα αγόρια <σορίζοντα> Και αυτό το, αυτό, αυτό το καταλαβαίνω, ξέρεις Με τον τρόπο που συμπεριφέροντα, ξέρω εγκαλιάζονται <σορίζοντα> Κάνουν το ένα, κάνουν <σορίζοντα> το άλλο, φιλιούνται <σορίζοντα> Ναι, ξέρω, και είναι πιο... Μπορώ να <σορίζοντα> <σορίζοντα> το πω Εκφρώνω πιο πολύ τα συναισθηματά τους μεταξύ του. <σορίζοντα> νομίζω Ε, γιατί είμαστε λίγο πιο... <σορίζοντα> <σορίζοντα> <στ' αρχιδιστές, σορίζοντα> Δεν είμαστε τόσο, Σ... είμαστε πιο, Σ... πόσο το λένε ρε παιδί, πως το, το πω. Πόνος το... το πω, είμαστε πιο, πόνος το πω ρε, <σοκλή> <σοκλή> Ναι, <σοκλή> τέλος πάντων μωρέ, <ορέα>, αυτό, καταλαβες. <σοκλή> ναι, ναι. Προνοματικά. Αλλά κοίτα, βελικά, μιλάει γενικά <σοκλή> για τα κορίτσια, δεν λέει <σοκλή> ότι μεταξύ, βασικά, γενικά για τα μυστικά, ναι. Κοίταξε, εδώ πέρα δεν προσδιορίζει αν είναι μεταξύ μια παρέας ή ναι, γενικότερα... Οπότε, Αλλά οπότε, φανταζ, ναι. φανταζόμαστε ότι... ότι δηλαδή, καλύτερη της φίλη, ναι. σε, σε μια παρέα, ναι. Ναι, ναι. Αυτό, ρε, πούμε, ναι. Ισχύει, ισχύει. Είναι κάτι ενδιαφέρον, αυτό... <laughs> εντάξει. Ε, αυτά ήταν, ναι, 15 που βρήκαμε εδώ πέρα με, το, με τον κύριο Γκάτσι Έτσι για, τα, για το φίμες λένε ρε παιδί μου Ναι για το φίμες λένε το Λε, έτσι το έχουμε ονομάσει <laughs> Ναι το, το φίμες λένε, το, το θεμάτακι αυτό φίμες λένε το <laughs> ονομάσει Ελπίζω να σας άρεσε <laughs> Αν θέλετε να συνεχίσουμε πείτε το μα, ξέρω <laughs> εγώ ναι, Βοηθάτε, βοηθάτε πάντα Ναι γράψτε μας Ένα <laughs> feedback Καλό είναι <laughs> Ναι Αυτό μωρέ Νομίζω ότι που να μην θα κάνουμε και σαλίδα ή όχι. Ναι, Πώς δεν όμως. έχεις ιδέα. Κάτσε <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <χάτσαρο> ρε μαλάκα, κάτσαρο, σιγά σιγά. Κοίτα, στην αρχή, ας θα αναβάσουμε στο YouTube. Στο YouTube. Γιατί όχι. Καλά. Βασικά, θα, θα βάλουμε το link στο Facebook, καταρχά. Ναι. Για... Στους γνωστούς μας προς το παρόν. <laughs> ναι. Και ας μας πούνε αυτοί. Okay. Και ας, και, ας, ας, ας δούμε τι θα κάνουμε μετά. Ωραία, λοιπόν, αυτό ήταν, vibe μπέρσετε ξανά, έτσι λοιπόν. πάντα. Ξανά, ναι, μα, πάντα. Πάντα. <laughs> πάντα, ξέρω εγώ. Και αρκούδες. Και αρκούδες, ναι, και κι όλα και, αυτά. Όλα και σα καληνυχτούμε. Γιατί βράδυ είναι αυτή τη στιγμή ναι, που κάνουμε Εδώ, ναι. πλασικά. Ναι. Ε, να έχετε μια, ένα ωραίο βράδυ, τέλο πάντων. Γεια σας. Καληλήθεια κυρίες και κύριοι.